Στοίχη 17 29, ετοιμασία για το Πάσχα, το Δείπνον, η παράδοσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. 17. Κατά την πρώτην από τα σεπτά ημέρας που διήρκει η εορτή των Αζήμων ή του Πάσχα, ήλθαν οι μαθητές των Ιησούν και του είπαν, «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φάγεις το Πάσχα» 18. Ο δε Ιησούς είπε, «Πηγαίνετε στην πόλη προς τον Δίνα και είπατε του». Ο διδάσκαλος λέγει, «Ο καιρό του πάθους μου πλησιάζει, σκέπτομαι να κάμω με του μαθητά μου στο σπίτι σου το καινούριο Πάσχα και όχι εκείνο που από αύριο το βράδυ θα αρχίσουν να εορτάζουν οι Ουδαίοι». 19. «Και έκαμαν οι μαθηταί καθώς τους παρήγγυλεν ο Ιησούς και εκαμαν οι μαθητέ καθως τους παρηγγυλεν ο και τίμασαν το μέρος όπου θα έγινε το Πάσχα». 20. «Όταν δε βράδιασε ήταν γερμένος στο τραπέζι με τους δώδεκα». 21. «Και ενώ έτρωγον αυτή είπε... «Με τα βεβαιότητα σας λέγω ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει διαπροδοσία στους εχθρούς μου». 22. «Και με λείπειν πολύ ήρθισαν να λέγουν εις αυτόν καθένας από αυτούς». «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε». 23. «Ο δε Κύριος απεκρίθηκε» είπε «Εκείνος που ευούτυξε μαζί μου στον ζωμό τη πιατέλα στο χέρι, αυτός θα με παραδώσει να θανατοθώ». 24. Ο μεν του ανθρώπου φεύγει από την παρούσα ζωήν σύμφωνα με τις προφητείες που έχουν γραφεί περί αυτού. Αλίμονον όμως τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται όργανον για να παραδοθεί ο του ανθρώπου. Ή των συμφερότερων δι' αυτών να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος. 25. Απεκρίθηκε ο Ιούδα που τον παρέδωκε και είπε «Μήπως είμαι εγώ διδάσκαλε» λέγει αυτόν «Σύ είπες ότι είσαι εσύ». 26. Ενώ δε αυτοί έτρωγον, επήραν τας τα στο το Ιησούς των Άρτων και αφού ευχαρίστησε τον έκοψεν εις τεμάχια και έδιδεν εις στους και είπεν «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». 27. Και αφού επήρε το ποτήριον και ευχαρίστησε, έδωκεν σε αυτούς και είπε Πίετε από αυτό όλοι». 28. Διότι αυτό είναι το αίμα μου, διότι το οποίο επικυρούται η νέα διαθήκη και το οποίον χύνεται προς πολλών για να συγχωρηθούν οι αμαρτύετον. 29. Σας λέγω δε ότι από τώρα δεν θα ξαναπιώ από το προϊόν αυτό και γέννημα τη Αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης όταν εφρενόμενος δεν το μαζί σας και καινούργιο και πολύ πιο χαρμόσυνον εις τη βασιλεία του πατρός μου. Ο μυστικός σουτος δείπνο δηλαδή είναι πρόγευμα της τελείας κοινωνίας και ενός μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ενατελευτή ευφροσύνη και χαρά εις την μέλου σαν εν ουρανό βασιλεία